Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρία Καβουριάρη από την ETFE. Μέρι μια Παρασκευή του Μαου, 2-3 χρόνια πριν. Δύο γυναίκε κοντοστέκονται έξω από το γεννή τζαμί στην πλατεία Ιφέστου τη Κομποτινή. Κρατούν δύο μαντήλε, να τι βάλουν ή όχι. Η γυναικεία απαρουσία τριγύρω καμιά. Τι ψάχνετε, Τα τζαμιά δεν είναι για εμά, είναι για τους Τούρκου. Τι δουλειά έχετε εσεί εδώ, Του λέει αυστηρά, απαξιωτικά σχεδόν ένα ηλικιωμένο που περνά από το πεζοδρόμιο. Τελικά μπαίνουν. Κάπως έτσι, από ένα τζαμί τη Κομωτινής, ξεκινά το ειδηπορικό της Έλενας Μοσχίδη και της Πέπης Λουλακάκη στο μουσουλμανικό κόσμο της Θράκης. Εκεί, όπου ζει το 29% του συνολικού πληθυσμού της, περίπου δηλαδή 114.000 μουσουλμάνοι, τουρκογενείς, πομάκι, ρωμά και σουδανί, σύμφωνα με όσα όρισε η συνθήκη της Λοζάνης το 1923 για τους μειονωτικούς πληθυσμούς στις δύο πλευρές του Αιγαίου. 2 χρόνια, 27 χωριά, 3 νομί. Χιλιόμετρα σε λασπωμένο ουρανό και χιόνι το χειμώνα, σε μια μαγευτική παραμυθένια φύση στην Άνοιξη, που χώρεσαν σε 80 σπρώμαυρες φωτογραφίες, 180 σελίδες και ένα λεύκομα. Θράκη, τόσο κοντά, τόσο μακριά. Ο μουσουλμανικός κόσμος της από τις εκδόσει Καστανιώτη. Τα Τοπία Ανθρώπων, ο Αλέξανδρου Κασελάκης και η Γιώργα Μπενέα στον ήχο μα και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, φιλοξενούν στην ΕΤΕΦΕΜ τη δημοσιογράφο Έλενα Μοσχίδη και τη φωτογράφο Πέπλη Λακάκη. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκαμε. Ε... Καλώ ήρθατε. Τόσο κοντά, τόσο μακριά, και στο εξώφυλλο, μια νεαρή μουσουλμάνα μπαίνει στη θάλασσα με την πλάτη στο φακό, φορώντα όλα τα ρούχα τη. Ένα τοπίο μελαγχολικό, ποιητικό, μεταβατικό, όμοιο με τι αναφορέ του Βιμβέτερ. Μια γυναίκα προσπαθεί να βρει το βήμα της, το θάρρος της, αυτό θα λέγα του είναι η θρακή σήμερα. Κυρία Λουλακάκη. Η ιστορία της ε, φωτογραφίας του εξωφύλου ε, ε, είναι συμβολική. Έχει, ε, την έχουμε επιλέξει ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί συμβολίζει η μουσουλμάνα γυναίκα με το βρεχμένο μαγιό, φόρμα, που καλύπτει όλο της το σώμα και αποσκοπεί στο να αναδείξει το μυστήριο που αποπνέει ο μουσουλμανικός κόσμος άγνωστος στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και τη σιγουριά για την καταγωγή του. Η γυναίκα μπορεί να έχει γυρισμένη την πλάτη στο εξώφυλλο, αλλά... Αναδεικνύει τον ερωτισμό του γυναικείου σώματος και το σημαντικότερο είναι ότι ατενίζει τον ορίζοντα, το μέλλον, προχωράει προς το φως μέσα στη θάλασσα που εδώ η θάλασσα ενώνει. Κυρία Μουσχίδη. Ε, εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω εγώ ότι η εικόνα αυτή, εκτός από το ότι είναι συμβολική, είναι και πραγματική δηλαδή στην πραγματικότητα συναντούμε τέτοιες εικόνες στις παραλίες της τράκη, παράδειγματος χάρη στην παραλία της Μέσης, στην Κομωτινή, όπου βλέπουμε αρκετές γυναίκες που κολυμπούν ντυμένες με αυτό το Μαγιό. Δεν είναι δηλαδή μόνο συμβολικό, είναι και πραγματικό. Δύο νέες γυναίκες, εσείς, γεννημένες στην Αθήνα, άνθρωποι που ασχολούνται με τα media, με τον τύπο, με τη φωτογραφία... Τι σας κάνει να αποφασίζετε να κάνετε ένα διπορικό δύο χρόνια, σε συνθήκες συχνά εξαιρετικά αντίξωες, με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο του σημαντικούς Πληθυσμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με ένα δύσκολο θέμα, με την ΠΕΠΗ συνεργάζόμαστε χρόνια, αλλά και η καθεμία μεμονωμένα έχει δουλέψει πολλά θέματα κοινωνικού τύπου, ρεπορτάζ τόσο στο διεθνή χώρο όσο και στην Ελλάδα. Οπότε η Θράκη σε μένα προσωπικά ήταν ένα αποθυμένο Εδώ και 15 χρόνια ήθελα να ασχοληθώ με τη Θράκη επειδή δουλεύω πολλά θέματα στην Τουρκία και γενικότερα σε μουσουλμανικές χώρες. Αναπόφευκτα με ενδιέφερε και ο μουσουλμανικός κόσμος τη Θράκης. Δεν στάθηκα τυχερή να το κάνω τόσα χρόνια διότι ο τύπος ήταν πάντοτε αρνητικός ως προς το να δεχτεί κάτι τέτοιο. Εγώ έχω τη δική μου προσωπική ιστορία από πάνω, τη Θράκη, η οποία μετράει 10 χρόνια σχεδόν, γιατί είχα ταξιδέψει εκεί πρώτη φορά όταν έκανα ένα βιβλίο για τις σημαντικές πηγές της Ελλάδας, όπου ακόμα δεν υπήρχε υποδομή να μην κάνει εκεί, ξενοδοχεία, και με είχαν φιλοξενήσει σε ένα ράτζο στο σχολείο στις Θέρμες. Και θυμάμαι είχες κάνει μια τρομερή μπόρα όπου το χωριό εμφανίστηκε μέσα από ένα σύννεφο τα χαμάμ του χωριού που άρχισε να, μετά την μπόρα να βγαίνει ο ήλιος και να εμφανίζεται να αναδύεται και ήταν πολύ όμορφη αυτή η εικόνα και για μένα που είμαι φωτογράφος ήταν κάτι πολύ μαγικό. Και τέλος πάντων όταν άρχισα να πλησιάζω τους ανθρώπους να τους φωτογραφίσω μου έκανε εντύπωση το παράπονό τους που λέγανε εμάς εδώ δεν ξέρει κανείς ότι υπάρχουμε γιατί ασχολείστε μαζί μας αφού έτσι κι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα που μας φωτογραφίζετε. Το θέλαμε πάρα πολύ. Δηλαδή το ξεκινήσαμε με πολύ ζήλο. Και... Αλλά μέτρησε και πάρα πολύ και η συνεργασία μου με την Έλενα γιατί είχαμε αποκτήσει πολύ καλή εμπειρία και πώς να ε, πλησιάζουμε το μουσουλμανικό κόσμο ναι. από την εμπειρία. Φυσικά 80 φωτογραφίες, συνειδητά σπόμαυρες, επεξεργασμένες στο χαρτί και το φωτογραφικό θάλαμο και συνειδητά χωρίς καμία επέμβαση στα θέματα, κύριε Λουλακάκη. Εγώ επίσης ήθελα να αποφύγω πάρα πολύ το φορκλόρ. Αναδεικνύω μέσα από κάποιες φωτογραφίες φυσικά το Πολιτιστικό πλούτο που έχουν τι φορεσιές των πομάκων και όλα αυτά. Αλλά δεν ήθελα να επικεντρωθώ στο folklore γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εικόνε από τη θράκη των πομάκων με τι φορεσιές. Ήθελα πιο πολύ ε, να φανεί το πορτρέτο η του ανθρώπου, τους... η καθημερινότητά του, η σχέση μεταξύ του, ο άνθρωπο. Μία από τι πρώτε φράσει που αναφέρεται στο βιβλίο είναι ότι ξεκινήσαμε αυτό το διπορικό με το πλεονέκτημα ότι είμαστε γυναίκε με ανεξάντλητη υπομονή και επιμονή. Μοιάζει λίγο σχήμα οξύμορο. Δηλαδή, είναι ένα τόπο, μια περιοχή που δεν θα λέγαμε ότι είναι πάντα ευνοϊκή ε, για το γυναικείο φίλο. Εδώ, αυτό το είπαμε, γιατί ισχύουν οι ήδη κανόνε που ισχύουν σε όλα τα μουσουλμανικά κράτη, στο Ισλάμ γενικότερα. Ο άντρα δεν επιτρέπεται να μπει μέσα στο προσωπικό χώρο της γυναίκα. Μουσουλμάνας, mm. Στη ζωή της γυναίκα μουσουλμάνας για να την απαθανατήσει Να δουλέψει μαζί της, να μιλήσει μαζί της Συνεπώς ήμασταν πάρα πολύ τυχερές Ηταν πιο Βιώς. ανοιχτή και τακτική ε, απέναντί μας Έτσι ώστε η Πέπη και εγώ να μπορέσουμε να πλησιάσουμε ειδικά τη γυναίκα Με αυτή την έννοια Και όχι μόνο αυτό, μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους να πάμε ναι. μαζί στις, ναι. ε, Στη γιορτή της Άνοιξης, στα πανηγύρια. Εμάς η, η θέση μας, η στάση μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν πάρα πολύ διακριτική, σεμνή, με πολύ σεβασμό, δεν πιέσαμε ποτέ κανέναν για τίποτα, αφιερώσαμε όλο το χρόνο, όσο χρόνο χρειαζόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι για να μας εμπιστευτούν και να μας γνωρίσουν καλύτερα και μετά σιγά σιγά δημιουργήσει και μια σχέση. Μία μία σχέση. Μία σχέση. Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Λέτε επίσης στο βιβλίο λίγο πιο κάτω σε κάποιες αναφορές μας βλέπουν να φωτογραφίζουμε το χωριό και μας προσκαλούν ή βλέπουμε κάθε τόσο την αγωνία τους να μην μείνουμε μυστικέ. <laughs> Ταυτόχρονα φιλόξενοι ναι. Ήτανε πάρα, πολύ, πάρα πολύ. πολύ φιλόξενοι Στο τέλος μας δώσανε Και τα, τα κρεβάτια σπίτια, σπίτια τους ε... να... Μας φιλοξενήσανε στα σπίτια τους Ότι δηλαδή πολλά ναι. χωριά δεν είχανε ξενοδοχεία Ή κάπου να μα είχανε Κανένα δεν είχε Και οι δικαιμόντουσαν τάτος στο χωριά. πάτωμα <laughs> Αλλά ήτανε και η επιμονή μας Που τους κέρδισε Δηλαδή δεν, ότι δεν πήγαμε πλά στην αρχή Ένα ταξίδι Τους μιλήσαμε και Φύγαμε, ξεφανιστήκαμε, πήγαμε και δεύτερη φορά και τρίτη και κάπου είπαν αυτές οι δύο κοπέλες πραγματικά ενδιαφέρονται για μας γιατί ε. μένουνε. Μα επί δύο χρόνια, ε, σχεδόν κάθε μήνα, βρισκόμασταν στη Θράκη. Για κάποιες μέρες, για κάποιες ναι, μέρες. Ναι, δέκα μέρες, δέκα μέρες συνεχόμενες. Ναι, δέκα πέντε μέρες πολλές φορές. που και... χρειάστηκε και επιμονή και υπομονή. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα που θέλαμε να φτάσουμε στο πιο απομακρυσμένο χωριό μέσα στο χειμώνα, Ά, ναι. όπου ναι, είχε χιόνια. χιόνια, ο δρόμος ήταν ενυφόρα, το αυτοκίνητο γλίστραγε, δεν είχαμε αλυσίδε. και κατεβήκαμε και ρίχναμε χιόνι, βγάζαμε, σκάβαμε το χιόνι, το χώμα από το πλάι mm. και ρίχναμε χώμα πάνω στο χιόνι για να πατήσει το αυτοκίνητο, να προχωρήσουμε να φτάσουμε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Mm. Τα καταφέρα, θα... θα... θα... καταφέραμε. Μα θα, <laughs> θα πηγαίναμε και με τα πόδια, δεν υπήρχε. Και με λίγο πρόξιμο βοήθεια από του κατοίκου, τα καταφέραμε. Βλέποντα φωτογραφίε ή κάποιο αν που έχει ταξιδέψει εκεί, καταλαβαίνει ότι είναι ένα κόσμο αντιθέσεων ακόμη και μεταξύ των ίδιων των μουσουλμάνων. Mm. Που έχει να κάνει είτε με τη μόρφωσή του είτε με το βιωτικό του επίπεδο, τον τρόπο ζωή κλπ. Εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε. Το είδατε κι εσεί, ήταν εμφανέ. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο. Και μάλιστα στην αρχή εμείς το εισπράξαμε με έναν βίαιο τρόπο. Επιθετικά. Επιθετικά. Με ποια έννοια. Ψυχολογικά. Ε, επέδρασε μέσα μας πάρα πολύ περίεργα. Διότι νιώθαμε ότι υπάρχει ένα, ένα τείχος μεταξύ ημών και αυτών των ανθρώπων αλλά δεν καταλαβαίναμε στα πρώτα ταξίδια τι συνέβαινε, τι γινότανε, γιατί νιώθαμε τόσο άβολα και τόσο έξω από τον κόσμο τους και δεν θέλαμε να μπούμε μέσα στον κόσμο τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει άλλα να λένε, άλλα να σκέπτονται, άλλα να νιώθουν, έχουν μάθει να κρύβονται. Ε, στην αρχή λοιπόν το εισπράταμα αυτό, μια σχιζοειδή ατμόσφαιρα σε μαχαλάδες Πώς κράτησε αυτό ε, Στα πρώτα δύο-τρία ταξίδια Μετά σταμάτησε Σταμάτησε όταν άρχισαν οι άνθρωποι Να λύνονται Και να μην λένε πια ψέματα Από την άλλη όμως που οφείλεται αυτό να πούμε Γιατί υφίσταται mm. αυτό έτσι Έχουμε τους Πομάκους Έχουμε τους Τουρκογενείς Τους Ρωμά και τους ε, σουδανού. Μεταξύ τους Οι μειονότητες αυτές έχουν πολλά εσωτερικά προβλήματα Τα προβλήματα του είναι τα εξής Δηλαδή δέχονται τον εκτουρκισμό Τον οποίο δεν επιθυμούν σε πολλές περιπτώσεις Άλλοι, έτσι. άλλοι, πολλοί τον επιθυμούν Για ποιο λόγο, αναγκαστικά Πέφτουν στην αγκαλιά του τουρκικού προξενείου Συνειδητόδατα Νιώθοντας παραμελημένοι ίσως γιατί, από την ελληνική ναι, πρέπει να αναρωτηθούμε ακριβώ. Ναι. Γιατί απουσιάζει. Η ελληνική θέση πώ αναγκάζονται οι άνθρωποι Διότι έχουν κάποιο ωφέλη από εκεί Πολλοί τους ασκείται Ένα είδο καταπίεσης Εκφόβισμός Πολλά που Δεν θέλουν να αρνούνται Να ενταχθούν Come walk with me I'll fill your heart with joy And we'll dance through our isolation Seeking solace and the wisdom we bestow Turning thoughts to the fear and ever after Consuming fears in our fiery hellos Say what she mean. Meanwhile But don't let them make you and break you. The world is filled with their broken, empty dreams. Silence is there. locked away inside their silent screams, but for now Είστε συντονισμένοι στην ΕΕΤΕΦΕΜ και στα τοπία ανθρώπων που απόψε φιλοξενούν της κυρίας Έλενα Μοσχίδη και επέπλυνο μαζί και τα τοπία τους, από το μουσουλμανικό κόσμο της Θράκης. Με κάποια τα λόγια των ανθρώπων διαβάζουμε στο βιβλίο με ενδιαφέρει ο άνθρωπος και όχι αν είναι Έλληνας ή Τούρκος. Ο άνθρωπος είτε εδώ είτε εκεί, άμα είναι κακός θα είναι κακός. Δεν νιώθω ούτε καλό ελληνίδα. Ξέρω να σου πω ότι νιώθω πατρίδα μου την Ελλάδα και ότι είμαι μουσουλμάνα. Εγώ δεν ξέρω τι νιώθω και τι είμαι, αγαπώ τον τόπο, γι' αυτό δεν έφυγα. Και άλλε πολλέ μαρτυρίε. Βρίσκεται μια δυσκολία αυτοπροσδιορισμού των ίδιων των ανθρώπων, στο να πούνε τι είναι, ποια είναι ταυτότητά του. Και ναι και όχι. Η θέση τη γυναίκα είναι λίγο πιο πολύπλοκη. Εκεί θα το συναντήσουμε πιο πολύ αυτό που λέω, δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση γιατί παλεύει να απαγκιστρωθεί. Από το συντηρητισμό και από το, τη μαντήλα δυσκοληψία, και από τη θρησκοληψία από όλο αυτό και να βρει τον εαυτό της, πρώτα την απασχολεί αυτό και ύστερα αν είναι Ελληνίδα ή αν είναι Πομάκα ή αν είναι Του Το φίλο της δηλαδή λέτε Ναι, και το φίλο της είναι αυτό που Και εθνική της τη ταυτότητα. Ακριβώ, Ακριβώς, Αναζητά την ανεξαρτησία της, την ελευθερία της οι περισσότερες, τουλάχιστον αυτές που ζουν στα χωριά, δεν νομίζω ότι καταφέρνουν πολλά, δυστυχώς. Οι κοπέλες, οι γυναίκες που ζουν στις πόλεις καταφέρνουν περισσότερα. Να πούμε ότι μιλάμε για τη μεμονεμένης κοινωνίας ανθρώπων, βεβαίω. Δηλαδή έχουμε δει και καταπίεση που υφίστανται οι γυναίκες από τους άντρες, αλλά έχουμε δει και οι γυναίκες οι οποίες είναι έξω και δουλεύουν και είναι ο άντρης στο σπίτι και μεγαλώνει το παιδί. Υπάρχουν, Υπάρχουν, Υπάρχουν. και τέτοιες περιπτώσεις mm -hmm. με στην κοινωνία τους. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι νέοι που γνωρίσαμε, ο νέος κόσμος, είτε είναι αυτοί. Οι νέοι επιστήμονες, δικηγόροι, γιατροί ή οι τεχνίτες και οι εργάτες που έρχονται από τα χωριά για να δουλέψουν στις πόλεις είναι πάρα πολύ όριμοι για την ηλικία τους, πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι, ξέρουν τα προβλήματα του τόπου τους και μάλιστα έχουν μια πολύ καλή συνύπαρξη με τους χριστιανούς και ξέρουν ότι αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερο από αυτά που τους χωρίζουν mm -hmm. και δεν ε, επικεντρώνονται στα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν αισιοδοξία και κοιτάνε με πολύ αισιοδοξία μπροστά Τα νέα παιδιά που αγαπούν πάρα πολύ τον τόπο τους και γενικά όλοι οι μουσουλμάνοι στη Θράκη είναι Αγαπώ πολύ Θράκη. δεμένοι, πάρα mm -hmm. πολύ δεμένοι με τη γη γιατί δουλεύουν τη γη ζουν από, από τη γη οπότε ε, έχουν ένα λόγο παραπάνω Τα νέα παιδιά αναγκάζονται τα περισσότερα δυστυχώς να φύγουν, να μεταναστεύσουν στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στα καράβια, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές mm -hmm. για αυτούς. Δεν υπάρχει κάτι να τους κρατήσει στη Θράκη. Λέμε δηλαδή ότι η κλειδί για την πρόοδο της μουσουμανικής κοινωνίας είναι η θέση της γυναίκας, είναι εκεί ένα στίχημα και ένα άλλο ίσως η παιδεία. Η εκπαίδευση είναι, η πολύ... η είναι. το μεγαλύτερο ζήτημα. Το σημαντικότερο είναι η παιδεία. Γι' αυτό και έχουμε δώσει στο βιβλίο μεγάλο βάρος. Έχουμε φτιάξει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο πέρα από τις μειονότητες για την εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό διότι τα προβλήματα στη μειονωτική εκπαίδευση ποικίλουν. Δεν έχει νόημα τώρα να τα αναλύσουμε αυτά γιατί είναι, είναι πολλά. Μόνο και μόνο το ότι είναι δίγλωσσο το εκπαιδευτικό σύστημα στην, στα μειονωτικά σχολεία, αυτό και μόνο από τη φύση του είναι Προβλημα. προβληματικό. Ωστόσο, αυτό που είναι, πιστεύουμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτά τα παιδιά γυρίζοντας στο σπίτι μιλάνε μόνο τουρκικά. Στου Μαχαλάδες μιλάνε τουρκικά, ελληνικά δεν μαθαίνουν και καταλήγουν να τελειώσουν το σχολείο και να ξέρουν κακά ελληνικά και όχι και πολύ καλά τουρκικά. Pedia catos tongamdo, kinigal de tus astus, pecho kaur takefalli, apuejus kia po mistus. Αρπάξουν, μείνει, γιατί με Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και στα τοπία ανθρώπων που απόψε φιλοξενούν τι κυρίε Έλενα Μοσχίδη και πέπυλου Λουλακάκη μαζί και τα τοπία του από τον μουσλμανικό κόσμο τη Τράκης, έτσι όπω αποτυπώθηκαν στο λευκό τόσο κοντά, τόσο μακριά από τι εκδόσει Καστανιώτη. Διαβάζοντα ακούμε ότι η φορή γυναίκας μας λέει ότι από τότε που έμαθε την ελληνική γλώσσα ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι με καταλεύονται, ότι με μισούν, ότι δεν είμαι άνθρωπος για τους χριστιανούς. Είναι και ένα κριτήριο γιατί όχι μόνο την προσωπική τους ανάπτυξη, ευμάρεια, ευζωία. Οι ανθρώπινη ύπαρξη η ίδια ταυτίζουν με την γνώση της ελληνικής γλώσσα. Εάν αυτοί οι άνθρωποι ήταν πιο θετικοί Ως προς το να Πιο ανοιχτεί Να ανοιχτή, να μάθουν τη γλώσσα Θα έβλεπαν ότι ε, θα, είχ, θα αντιμετώπιζαν πολύ λιγότερα προβλήματα Από ό,τι αντιμετωπίζουν Ένα σημαντικός παράγοντας των προβλημάτων τους Είναι ότι δεν μιλούν την ελληνική Τι τους εμποδίζετε Είναι πολύ κλειστή κοινωνία Πάρα πολύ κλειστή Είναι στραμμένη Προ τα μέσα. Προς τα μέσα. Ε. Όλα είναι προ τα μέσα. Οπότε αναπόφευκτα. Χωρί να του είναι συνειδητό το τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό από μόνο του. Ακή ναι, φως. αλλά παρόλα αυτά συναντήσαμε πάρα πολλέ οικογένειε που ίδιε δεν μιλάνε καλά τα ελληνικά, αλλά έχουν καταλάβει ότι έχουν αποξενωθεί από την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό και στέλνουν τα παιδιά του να μάθουν σε ελληνικά σχολεία. Ναι, είναι, είναι πολλά. Υπάρχει ε, αυτή η τάση. Παιδιά που πηγαίνουν σε δημόσια σχολεία. Είναι τα δημόσια και τα μειωνοτικά. Yeah. Σε δημόσια είναι, μιλάμε για το καθαρά ελληνικό σχολείο. Εμείς είχαμε πάρει πολύ μηνιάδια από το Υπουργείο Παιδείας και μπήκαμε μέσα στα ιεροσπουδαστήρια, στα, στα μειωνοτικά, στα ιεροδασκαλία σε... και φωτογραφίσαμε τα παιδιά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, τον θεολόγο που τα διδάσκει, που μαθαίνουν το, πούμε, κοράνιο. το κοράνιο έχουν χριστιανούς δασκάλους δηλαδή ας πούμε, είναι μια φωτογραφία που είναι η δασκάλα με το σταυρό και γύρω γύρω είναι όλα τα παιδιά με, καλ... με μαντήλες στο κεφάλι καλυμμένα υπάρχουν πολλές αντιθέσεις και κοντράστ είναι, είναι πολύ καθαρή η διαφορά δηλαδή, τα νέα από γενιά παιδιά... σε γενιά από ηλικία ναι, γενιά δεν κουβαλούν αυτό το βάρο. αυτή τη μελαγχολία που έχουνε ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι πολύ μελαγχολικοί. Ωστόσο όταν τους γνωρίσεις πολύ καλά, βλέπεις ότι είναι άνθρωποι θετικοί. Θέλουν να είναι αισιόδοξοι. Είναι, είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Και παρά ότι είναι πολύ στερημένοι, μπορούν να σου δώσουν το Ναι, το θα, το, θα έτσι, μοιραστούν το μοιραστού. μαζί σου ό,τι έχουν. Και εμένα μου άρεσε ότι είχαν αυτό, τη, ε, ε, τη φιλοξενία πολυαντωνία, αλλά μένα πολύ απλό και... Απέρυτο τρόπο. Μα θύμισε πολύ Μια ότι εικόνα. έτσι πρέπει να ήταν η Ελλάδα το 50 και το 60 να, να. Δηλαδή, έμπαινε μέσα σε ένα καφενείο και δεν σου λέγανε πολλά λόγια. Σου φέρνανε ένα χνηστό, ζεστό καφέ, χωρί να τον έχει ζητήσει. Και χω, χωρί να σε ρωτάνε πού είσαι. Όποτε ήθελε εσύ να του μιλήσει, θα του μίλαγε. Δηλαδή, δεν σε πίεζαν. Ναι. Ένιωθε πάρα πολύ άνετα και φιλόξενα. Συναντήσατε και ευτυχισμένους ανθρώπους ή θα λέγατε ότι είναι αυτάρκης ή αφημένοι, παραδομένοι στα, μαθημένοι στα στοιχειώδη στα ελάχιστα. όχι, υπάρχει αυτό υπάρχει αυτή η περίπτωση υπάρχει όμως υπάρχει χαρά ξέρουν να γιορτάζουν τα έθιμά τους τις παραδόσεις τους δεν είναι μία αφημένη Κοινωνία. Δεν υπάρχει μιζέρια Όχι. καθόλου Δεν υπάρχει, υπάρχει αξιοπρέπεια Φτώχεια μιζέρια. μπορεί να υπάρχει ναι. και και Μιζέρια all all όμως αλλά υπάρχει αξιοπρέπεια και σεβασμό πολύ μεγάλος. Ακόμα και οι γυναίκες ας πούμε που λείπουν νέες γυναίκες που οι άντρες του, του βλέπουν τους άντρες τους 2-3 φορές το χρόνο μόνο γιατί δουλεύουν Σε στα καράβια, καράβια. κάνουν πάρα πολλές δουλειέ, έχουν βρει τρόπου να περνάει η μέρα τους γεμάτα ε, κάνουν νυχτέρια είναι... Τα έχουν... στα... Ναι, ναι γιατί ναι. δεν έχουν μέρη... Διασκέδασης. Δι... Oh. Κέντρα διασκέδασης και συναντιούνται στα σπίτια. Αλλά έχουν βρει τρόπους να περνάνε καλά. Όπου εκεί τι λένε. Ε, έχουν τα κινητά. <laughs> <laughs> τα βάζουν σε σημεία που να πιάνουν μέσα στον χώρο. Παίζουν κάποια παιχνίδια. Η νέη Επί τραπέζια. Έχουν... Λένε τις ιστορίες, τους, τα προσωπικά Δηλαδή τους. διαβάζουν, τους ενδιαφέρει... Έχουν δορυφορικές τηλεόρασεις για να πιάνουν... Ναι, ναι, πιάνουν όλα τα τουρκικά κανάλια, Οι ε, μουσικές τους αρέσουν ε, πολύ... Η τηλεόραση... Ναι... Ε, οι γυναίκες είδαμε ότι... Ασχολούνται πάρα πολύ με το κέντημα... Φτιάχνουν πολύ ωραία μαντήλια... Για το κεφάλι... Τα τσαντόρ... Ε, ωραίες στόλε. Πομάκικες, ακόμα τις ράβουν ε, με το χέρι ε, Μαγειρικές τους Μαγειρικές τους Και με το καλοπισμό τους Και βέβαια με τα χωράφια τους <laughs> Με τα καπνά Μια εργαζόμενη Ακριβώ. πολύ σκληρά εργαζόμενη Γιατί έχει και το παιδί, έχει και το χωράφι Διότι αν ο άντρας δουλεύει στα καράβια Η γυναίκα είναι αυτή που συντηρεί το χωράφι ναι. Αυτή είναι υπεύθυνη και μια φορά είχε την καταπίεση των μεγαλύτερων γυναικών ή αντίστοιχα οι σύζυγοι των ανδρών, βεβαίως, των μπαλτεράδων τους. Πολλές οικογένειες, πολλά ζευγάρια ζουν στο ίδιο σπίτι των γονιών. Συνήθως η κοπέλα ακολουθεί το σπίτι του σύζυγου. Και μένει με την πεθένα και, και μοιράζεται την κουζίνα που αυτή Τι είναι μεγάλη ιστορία. Είναι <laughs> υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Στη σχέση αυτή This is a man's world This is a man's world But it wouldn't be nothing Στα μουσουλμανικά χωριά. Είναι και ένα οδυπορικό, θα λέγατε, το είπαμε λίγο πριν, σε μια Ελλάδα που αρχίζει να εκλείπει, είτε έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον, με επαγγέλματα, που βλέπουμε χάνονται. κάποια επαγγέλματα που χάνονται, με ανθρώπινη επικοινωνία, λέγαμε για τα σχολεία, τα παιδιά που είναι πιο συναισθαλμένα, το φλερτ των εφήβων, όταν μπαίνετε στα καφενεία, η σιωπή των ανδρών όταν σα έβλεπαν όλα αυτά τα πράγματα είναι μια εικόνα, εικόνα μιας Ελλάδας που δεν τη βλέπουμε εδώ Δεν τη βλέπουμε εδώ Δεν ξέρω όμως αν Εγώ είναι ότι... καθαρά Ελλάδα Γιατί είναι πολλά πράγματα εμ... μαζί είναι, είναι πολλά πράγματα μαζί και εμείς επικεντρωθήκαμε μόνο στο μουσουλμανικό κόσμο Γι' αυτό και το έχουμε στον τίτλο και αυτό. Και αυτό Ναι, ναι, κομμάτι της Ελλάδας, αλλά Πήγαμε σε συγκεκριμένα μέρη που είναι οι μουσουλμάνοι, που συχνάζουν οι μουσουλμάνοι, που ζουν οι μουσουλμάνοι, δουλέψαμε του Μαχαλάδες. Δηλαδή αυτό το σκηνικό που ζήσαμε εκεί που υφίσταται στη Τράκη, υφίσταται στα περισσότερα ισλαμικά κράτη. Σίγουρα mm. όμως τα κάποια επαγγέλματα που φωτογραφήσαμε είναι τα τελευταία. Δηλαδή, ναι, φωτογραφήσαμε ναι, το τελευταίο. Ναι. Κατασκευαστή του Σαμαριού και τον τελευταίο κατασκευαστή των ξύλινων σκουτάλας Ο γνωστός ο σκουταλάς, ναι Είναι κάποια πράγματα που είναι ο τη τους γιατί οι άνθρωποι εξυγχρονίζονται Όσον αφορά τα επαγγέλματα βεβαίως έχεις δίκιο Και τα καπνά τελειώνουν Όπως ότι μάθαμε δεν θα συνεχιστεί η επιδότηση αν δείτε στο βιβλίο τα καπνά είναι περισσότερο φωτογραφημένα στον πάγο <laughs> Δηλαδή σε το, χιονισμένα τοπία Και αυτό είναι συμβολικό γιατί θέλει να δείξει Ότι επειδή τελειώνουν και τα κονδύλια που παίρνουν οι άνθρωποι Για να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα καπνά Και πρέπει να ασχοληθούν με κάτι άλλο Και αυτοί ήδη δεν ξέρουν με τι θα ασχοληθούν Δεν ξέρουν Και, δεν, ξε, και δεν ξέρουν με τι θα αλλά δεν έχουν γνώσεις οι άνθρωποι να καταπιαστούν με κάτι άλλο. Πρέπει κάποιος να τους mm. διδάξει. Και αυτό θα τους δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια. Έτσι. Τεράστια ανασφάλεια. Δεν θέλω κάνουμε κάτι σαν παιχνίδι, σαν λόγο παιχνιδι. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι ό,τι ζήσατε και είδατε και μάθατε σε αυτά τα μέρη, ε, αν ήταν, ε, για παράδειγμα, μια μουσική, πώς θα ήταν. Ε, έχουμε φέρει μουσικές. Ε, ο Ήχο των Παλκανατόλια, θα έλεγα εγώ. Είναι και ένα συγκρότημα που φωτογραφίσαμε Χριστιανών και Μουσουλμάνων Που κάνουν αυτή τη σύμπραξη με πολύ καλά αποτελέσματα Και παίζουν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία Και γενικότερα καλύ... στα Βαλκάνια Και στα Βαλκάνια Εξιδέβαινε είναι πολύ. πολύ καλή μουσική Και κάποιοι είναι μόνο επαγγελματίες μουσική Κάποιοι είναι δικηγόροι Επιστήμονες, Επιστήμονες Και ασχολούνται με τη μουσική ω χόμπι και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, για τη χάκη. Ένα μωσαϊκό, έτσι. Ένα μωσαϊκό. Αυτό ανθρώπων και... Και ήχων. Şimdi yesin gün Είναι NetFM, Τοπία Ανθρώπων και Βικτώρια Καβουριάρη, που με την Έλενα Μοσχίδη και την Πέπλου Λακάκη ψάχνουν τις αντιστοιχίες του μουσουλμανικού κόσμου της Τράκης με ήχους, εικόνες, γεύσεις, μυρωδιές. Αν ήταν φυσικός ήχος, ένας ήχος που σας έχει μείνει, θα το πεί εκεί. Το θρώισμα των φύλων, το δάσος, γιατί το δάσος κρύβει πολλά πράγματα. Και συνάμα αποκαλύπτει και πολλά. Και αυτή η επαφή με τη φύση που μας λείπει, Ακριβώ, ε? Ακριβώς. Εγώ θα πρόσθετα και τον είχα από τα ποτάμια, τα οποία τρέχουν παντού. Ναι, και από τις πηγές. Και η πολυτέλεια αν έχεις αυτή τη σιωπή, να μπορείς να ακούς. Ναι, και δεν λοιπόν. γνωρίζεις σύνορα το ποτάμι. Το περνάει και συνεχίζει. Η ροή, το νερό, η ζωή. Ναι. Υπάρχει έντονος ο πρωτογονισμό. Ναι. Δεν έχουν οικολογική συνείδηση. Αυτό λέγαμε με την Έλληνα όταν βρισκόμασταν εκεί πάνω, ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, να, με το, όταν μιλάμε για τη Θράκη, να αναφερόμαστε και σε σχέση με την οικολογική επιστησία. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι να διδαχθούν ότι πρέπει να μην δείχνουν τις παταρίες στα ποτάμια, τα σκουπίδια τους στα ποτάμια. Δηλαδή, μολύνεται η φύση επειδή έχουν άγνοια. Αν θα λέγατε ότι είναι το διπορικό αυτό μοιάζει με ένα γλυκό ή με ένα φαγητό, Κοίτα θα είχαμε να πούμε Τι oh, <laughs> να πω το διαλέξεις κανείς ε. Ακείνα τα ωραία Τα τα, τα πιλάφια στα πανελίδια Α ah, εγώ τα λουκούμια Τα θα... πιλάφια, τα τρομερά στα καζάνια ξέρω Όπου <laughs> yeah. μοιράζουν απλόχερα στον κόσμο Και oh, εμένα θα μου μείνει oh, yeah. Αξέχαστο Που είχαμε φάει στη γιορτή της Άνοιξης Καλαμπόκι Αλλά το καλαμπόκι όχι το μεταλλαγμάνω το... Το αυθεντικό. Ναι, αυθεντικό Το οποίο καλαβόκι. δεν το γνωρίζαμε Ήταν το χοντρό Πορτοκαλί χρώμα Πορτοκαλί καλαμποκι ναι. με την απίστευτη γεύση Πώς το φτιάχνουν εκεί Το κάνουν με μοσχάρι Το βράζουν με μοσχάρι Και βάζουν και φρέσκο βούτυρο Και είναι ένα χυλωμένο πιάντο Πολύ ωραίο Το οποίο Άρα. το κάνουν ειδικά για την ημέρα της άνοιξη, Τη γιορτή της Άνοιξης Εγγλικό. Τα λουκούμια τους τα σουτζούκλουκούν τα, τα οποία μοσχομυρίζουν Και τα γλυκά του κουταλιού Σε, Στα... Στους δρόμους της Κωμοτηνής Έχουν πολλά εργαστήρια που κάνουν Και ο καφές ε. Και ο καφές βέβαια Μυρωδιά, θα ήταν αυτή η μυρωδιά. Τα παχάρια. Αρώματα Ανατολή. Εγώ πάλι τον καφέ θα ψήφιζα. Ναι, όχι. <laughs> Εμένα στη, μου είχονται, ναι. Στην Κομωτινή κάνουν ουρά οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι έξω από το καφεκοπτίο του Μουσταφά κάθε πρωί για να περιμένουν ώρες μέσα στη βροχή για να προμηθευτούν καφέ. Καταπληκτικό. Μυρωδιά μέσα στα σπίτια. Κάτι ιδιαίτερο. Καθαριότητα. Απίστευτη καθαριότητα. Τρέπει να κουμπίσει, Να καθίσεις Και είναι... στις ακόμα ε, Συνέχεια καθαρίζουν Συνέχεια καθαρίζουν πάρα πολύ καθαρά τα σπίτια Και, και σε συνθήκες που είναι πιο δύσκολα Που τα σπίτια τους πούμε, μπορεί να είναι και από τσίγκο Και από νάιλον εκεί Ακόμα Εκείς και στις συνθήκες... γειτονές Γειτονιές των Ρομά, Μέσα στα σπίτια τους Ήταν πολύ καθαρά Αν ήταν ρούχο Θα έλεγατε τι μαντήλες Θα τα τσαντόρου ναι, από τη μουσουλμανική ναι, φορέσκεια. Ναι, ναι. Είναι κυρίαρχο στοιχείο το, η μαντήλα. Και για τι νέε γυναίκε, τι νεότερε ηλικίε, ε, Εκεί θα λέγαμε ότι είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Τα πράγματα ναι. Αν ήταν μία φωτογραφία ή μία εικόνα, όχι απαραίτητα από όσα ίσω τραβήξατε ή αυτό που είδατε. Κάτι που να, να τα λέει όλα, α πούμε. Ή μία σκηνή που είδατε. Δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Εναλλάσσονται τόσες εικόνες. Ε, ξέρεις, αυτό θα, ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να το απαντήσουμε μετά από χρόνο. Το τι θα έχει μείνει, ε? Ακριβώς, γιατί ακόμη είμαστε μέσα σε αυτό. Μέσα στο ταξίδι. Μέσα στο ταξίδι. Δεν έχουμε βγει από το ταξίδι, ούτως ώστε να, να, να δούμε τι έχει μείνει. Κοταστάλαγμα ε, όλες ακριβώς, αυτές Ακριβώς Αυτό θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε μετά από ένα χρόνο ενδεχομένω. Κι αν ήταν μια φράση, ένα συμπέρασμα, μια λέξη Ο Μια αγαπημένη. λεζάντα Η αγαπημένη μου είναι αυτή που λέει ζήσε πολύ πολλά να δεις <laughs> Και να είναι... παθανατήσεις θα λέγα ναι, εγώ σε φωτογράφος ναι, ναι. Είναι μια ε, πολύ παλιά πομακική παροιμία ναι. Και εύχη Ζήσε πολύ πολλά να δεις Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ, που έχουμε έχει χαρά και την ευκαιρία να κάνουμε φώο το ταξίδι να σα ευχηθώ τα καλύτερα κάποια σχέδια άμεσα, μια επιστροφή εκεί. Μόνο μία, <laughs> πολλές φορές. Έχουμε δεθεί με αυτό τον τόπο θέλουμε να πηγαίνουμε συχνά, να έχουμε τον να επισκεπτόμαστε. Φίλες. Έχουμε δημιουργήσει σχέσεις, φιλίες. φιλίες. Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ που απόψε φιλοξένησαν τα τοπία της Έλενας Μοσχίδη και Πέπης Λουλακάκη από το μουσουλμανικό κόσμο της Τράκης, τόσο κοντά, τόσο μακριά. Από τον Αλέξανδρο Κασελάκη και την Όλγα Μπενέα που ρύθμισαν τον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.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 For everyone, a little tear. I cannot explain, dear. Will not even try. Into the night, as the stars collide, across the borders that divide. Forests of stone, standing petrified, to be by your side. Every mile and every year. For everyone, a single tear. I cannot explain it still will not even try For I know one thing Love comes on it anyway. For tonight I will By your side But tomorrow I will fly From the deepest ocean To the highest peak Through the frontiers Of your sleep, Into the valley where we dare not speak To be by your side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 Just one thing Love comes on me when And tonight I will be by your side But tomorrow I will fly in vain Tonight I